arà arrivato marà è arrivato sul pallone con il botto del cannone è arrivato sul tre volte con la nota sulle gote è arrivato in aerostato coi fortunidi del Caucaso sul Mercedes cabinet è arrivato il marà già oh be spera se to 5 da 100 pissi mo gennaio come atess punto da chirioo col monopolo il ciclofono vai rivista il mara già salza l'asta delginnnasta quando passa il mara Si sollllevan nei manuppri dei sollevatori vulgargar si spara l'uomo cannone quando passa il faraone apre il mazzo anche il pavone se lo chiede il mara giàveto poverò Είναι διευκρινισμένο το ποσό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του πληθωρισμού. Σε σχέση με άλλα διευκρίνηστα ποσά, εδώ ο Υπουργό Αναπτύξεω, χθε από τη Βουλή μα έδωσε ένα καινούριο Α, πιο χαμηλό, πιο έτσι, με μια εσωτερικότητα, με ένα πόνο ψυχή, επειδή μιλάει για τον πληθωρισμό. Απαντούσε εκεί σε βουλευτέ του Πασόκ Κοινάλ και έβγαλε αυτό το, το πολύ ωραίο Α, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί όπω μπορεί κανεί από του τακτικού ακροατέ εδώ τη εκπομπή να. Φανταστεί, είναι μεσημέρι, είναι, έχει περάσει μετά τη 12η, δεν λέμε καλημέρα, αλλά θα πούμε. Καλημέρα, καλημέρα! Ναι, στο διάστημα θα πει καλημέρα. Βλάκα, μάθαμε τώρα όλοι την καλημέρα. Δεν βλέπουμε ένα στον άλλο από τον Εύω, καλημέρα. 10 η ώρα το πρωί πηγαίνουμε φωτομύκλοι στην Παντησίου, καλημέρα. Οι γκριε πέφτουν μία πίσω από την άλλη, στι 10 καλημέρα. Και όταν τηλεφωνεί στο 166 να θε πάρει, καλημέρα λέει και αυτό. 166, καλημέρα σα. Τι καλημέρα μα, όταν καλήμέρα μα, εσένα θα πέραμε τηλέφωνο. Θα πέραμε το 141, το 142. Τα πλοία, τα βουνά, τα βαπόρεια θα πέραμε. scoppi che si scansia si sgurocia il maraggia. Ah! tutta la marmaglia quando raglie il maraggia, svalden por ti commensali verso gli altri di boccali, fascia si stravacca se stramazza il maraggia. Pierprosi Burgos, in ore Ellen. Τελικά εννοούσε το Μητσοτάκη, ωραία Ελένη. Δεν εννοούσε τον Ανδρουλάκη γιατί από χτες παίζει αν έχετε παρακολουθήσει λίγο την επικαιρότητα. Στη Βουλή παρομοίωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης τον Ανδρουλάκη ως ωραία Ελένη. Που είναι πολύ όμορφη, που είναι πολύ έτσι σεξι Αλλά δεν την έχει δει κανεί, γιατί ο Όμηρος δεν μα τα έχει πει αυτά. Έδωσε μια φλού περιγραφή. Το Hollywood δεν έχει κάνει ταινία, αν νομίζω έχει κάνει Μας την έχει δείξει το Hollywood Αλλά ο Μυρος δεν μας είχε πει πώ ακριβώς είναι Εδώ λοιπόν μιλώντας για την ωραία Ελένη Είπε για τον Αρουδάκη αλλά τελικά είπε και για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ο οποίος πρωθυπουργό, Κυριάκος Μητσοτάκη σύμφωνα με τον Μπάμπη Παπα Δημητρίου τα πάει πάρα πολύ καλά στην Ευρώπη γιατί έχει βγει μια, ένα δημοσίευμα που λέει ότι οι Ευρωπαίοι ανησυχούν για την κατάσταση στην Ελλάδα και μπορεί να ορίσουν, δικαιωμάτως είναι ότι θέλουν κάνουν, μια κυβέρνηση τεχνοκρατών. Όμω εμείς δεν έχουμε κυβέρνηση τεχνοκρατών, δεν θέλουμε τέτοια, έχουμε εκλεγμένη κυβέρνηση. Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου μας περιγράφει τι ακριβώς είναι αυτή η κυβέρνηση, τι κάνει και τι θα γίνει με την διορισμένη κυβέρνηση από την Ευρώπη. Στείνεται την προπαγάδα ότι προσπαθήσατε και πριν από δύο μήνε δεν σα βγήκε. Ότι πάμε για μνημόνιο. Δεν σα βγήκε διότι τα δημοσιονομικά μα είναι αλφάβη. Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά δεν την έχω δει. Καλά να είναι ο Σταϊκούρα που το φροντίζει άλλο. <σχεδίδι> Αφού δεν σα βγήκε <σχεδίδι> αυτό λοιπόν, τι λέτε τώρα. Λέτε ότι φοβούνται, αυτό λέει το δημοσίευμα και εσεί δεν το είπατε. Λέει ότι φοβούνται οι Ευρωπαίοι για τα λεφτά που θα μα δώσουν, που θα πάνε και ότι ανακαλύψω. γι' αυτό θα βάλουν γκουλάιτερ. Πιο γελίο πράγμα δεν έχω ξανακούσει. Οι Ευρωπαίοι εμπιστεύονται το μισοτάκι. Τον εμπιστεύονται τόσο πολύ που μερικές φορές λέμε παιδί μου, μπράβο. Μα τη Είναι ωραία Βρε παιδί μου, μπράβο! Τον εμπιστεύονται τόσο πολύ που μερικέ φορέ, λέμε, «Βρε παιδί μου, μπράβο! Μπράβο, Ρε Μητσοτάκι που του πείθει. Μερικέ φορέ, πάντα το λέμε αυτό, λάθο εδώ, Μπάμπη νύχτα γραμμή. Πάντα λέμε μπράβο, παύση. Ρε Μητσοτάκι που του πείθει. Εδώ, ένα αντικειμενικό παρατηρητή των πραγμάτων, τυχαίνει να είναι και βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, λέει μπράβο στον πρωθυπουργό και δικαίω. Νομίζω συμφωνεί το 100% των Ελλήνων, άμα γινόταν μια δημοσκόπηση τώρα, το 105% σίγουρα. θα συμφωνούσε με αυτό. Ρωτήσαν το κυβερνητικό εκπρόσωπο για τα αδιευκρίνιστα ποσά όπως λέει ο Ισαγγελέας που βρέθηκαν στους λογαριασμούς του Άδωνη Γεωργιάδη και εκείνος απάντησε. Κύριε Γκρόσοπε, μετά τη δημοσιοποίηση τη πράξη αρχιοθέτηση τη υπόθεση Νοβάρτη για τον κύριο Γεωργιάδη, προέκυψε πω ο εισαγγελέα εντοπίζει κάποιε σημαντικέ αδευκρίνιστε πιστώσει. Στα ερωτήματα τη αντιπολίτευση απάντησε ο Υπουργό πω πρόκειται για χρήματα των επιχειρήσεών του. Οφείλει ένα Υπουργό περισσότερε απαντήσει στου πολίτε για αδευκρίνιστα ποσά τέτοιου είδου ή η κυβέρνηση κρίνει ικανοποιητικέ απαντήσει του κύριο Γεωργιάδη. Δεν έχει προκύψει κανένα θέμα. Μπράβο. Μπράβο. Το μοναδικό που έχει προκύψει είναι η αρχιοθέτηση των υποθέσεων. Ένα στόλο, κονσόλα, λιόκι, βιόλας, ριστόρα, σου, δουσίνει, δεν έχει προκύψει κανένα θέμα. Α! Κανένα απολύτω έπρεπε να πει θέμα. Δεν υπάρχει θέμα. Ψάχνει ένα εισαγγελέα. Πέντε χρόνια τώρα για ένα υποτιθέμενο ανύπαρκτο σκάνδαλο. Βρίσκει κάτι ποσά που δεν ξέρουμε τι είναι. Δεν ξέρουμε αν είναι την οβάρτη. Αλλά οφείλει ο εισαγγελέα από εκεί να ξεκινήσουμε να το ψάξει. Γιατί. Αυτό είναι το θέμα σε αυτόν τον τόπο. Τα διευκρίνεις πόσα ποσά. Όχι δεν υπάρχει θέμα σύμφωνα με τον Ισαγγελέα, σύμφωνα με τον Υπουργό και τώρα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και πολύ σωστά. Δεν, δεν, δεν είχε υπογραφεί Νοβάρτης από κάτω, άρα τι να ψάξει. Άμα έδινε η Νοβάρτης δεν θα έκοβε απόδειξη. Δίνει έτσι μια μεγάλη εταιρεία. Πάντα όλα αυτά γίνονται με απόδειξη. Να σε πιάσει ο εφοριακό χωρί απόδειξη δεν υπάρχει χειρότερο. Οπότε, αφού δεν είδε απόδειξη ο εισαγγελέα που πάει σύμφωνα με το γράμμα του νόμου και πολύ καλά κάνει, εφαρμόζει το νόμο, δεν είδε εταιρεία, δεν μα νοιάζει από πού είναι τα ποσά. Δεν θα μπούμε τώρα και στα προσωπικά των άλλων μέσα στου λογαριασμού να ψάχνουμε. Δημοκρατία έχουμε. Λάθο. Αστική δημοκρατία έχουμε. Και έχουμε και ποιότητα ζωή. Χτε ο Κυριάκο Μηζοτάκη, ο πρωθυπουργό μα, μίλησε για την ποιότητα ζωή που υπάρχει σε αυτό το τόπο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με καταπληκτική ποιότητα ζωής. Ρώμα, να, με, να η Ελλάδα είναι μια χώρα με καταπληκτική ποιότητα ζωής. Χολέρα είναι. Αν μπορεί να προσφέρει καλή εργασία και καλές απολαβές ε, για κάποιον ο είναι Έλληνας η, η επιστροφή είναι περίπου μονόδορμος. Πολύ καλά τα λέει. Έχουμε ποιότητα ζωής. Η ΔΕΗ έχει αυξηθεί σχεδόν 100%. Θα δείτε στου λογαριασμού. Τα καύσιμα 20%. Αυτό είναι ποιότητα ζωής. Οι πατάτες 15%. Ποιότητα ζωής. Το λάδι 20%. Το βούτυρο 25%. Ποιότητα ζωής. Τα ψάρια 10%. Το ψωμί 5%. Ο βασικό μισθό, επειδή ακριβώ υπάρχει ποιότητα ζωή σε αυτόν τόπο, είναι 663 μεικτά, μεικτά. Έχει δοθεί και μια αύξηση μέχρι στιγμή. 37 λεπτά την εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συμβάλλει στην ποιότητα ζωή. από το Είναι 23.833 μέχρι χθε. 100 τουλάχιστον τη μέρα. Ποιότητα πραγματικά ζωή. Εργασιακέ σχέσει γαλέρας απλήρωτες υπερορίε, ρεπό με τον νόμο Χατζιδάκη Ποιότητα ζωή και αυτό. Διαλυμένα νοσοκομεία, απλήρωτη γιατροί στο Αττικό, το βλέπαμε χθε. Χάλια σχολεία, με το πρώτο χιόνι κλείνουν βασικοί οδικοί στο λεκανοπέδιο. Με την πρώτη φωτιά γίνεται χαμό σε διάφορε περιοχέ. Σβήνει η φωτιά όταν φτάσει στη θάλασσα, είναι και αυτό ποιότητα ζωή. Και με την πρώτη βροχή μπλοκάρουν εδώ οι υπόγειοι κόμβοι τη Αθήνα, του Πειραιά, τη Αττική γενικότερα, οι χαμοστέρνας και εδώ κάτω στο φάληρο. Και τρέχουν να βγουν μέσα από τα λεωφορεία, γιατί αυτό είναι ποιότητα ζωή. Οι πνιγμένοι παρολίγων, επειδή είχε φτάσει το νερό στην οροφή του λεωφορείου. Όλα αυτά. Και άλλα τόσα, θα έχει ο καθένας να βάλει, είναι πραγματική ποιότητα ζωής. Για τους αριστούς υπάρχει ποιότητα ζωής σε αυτόν τον τόπο. Για όλους εσάς που μαχλέμπουρας, προφανώς θα είναι όλα αυτά που ανέφερα εγώ εδώ. Οι άριστοι έχουν ποιότητα ζωής, που ζουν εκεί που ζουν, που είναι στο μαξί μου οι περισσότεροι. Βλέπουν από τον μπαλκόνι, οσφρίζονται, οσμίζονται την ποιότητα ζωής. Αλλά αυτό που είπε και στο τέλος έχει μια αξία ο κυδιάκος ότι. Επειδή υπάρχει ποιότητα ζωή, αν βρεις και μια δουλειά και έρθει στην Ελλάδα είσαι σούπερ, είσαι καλύτερη, στην καλύτερη χώρα είσαι ο καλύτερο, που μπορεί να τυχνά. Για παράδειγμα, δεν είχε έρθει πριν λίγο καιρό. Ένα παιδί ο Παύλο που το σπούδασε στην Αμερική και είχε κάνει τελετή ειδική ο, το μέγαρο μαξίμου το περίφημο επικοινωνιακό επιτελείο και είχαμε παρουσιάσει τον Παύλο που είχε αφήσει στην Αμερική και είχε έρθει και είχε βρει δουλειά. Ήταν ο γιο του εργοστασιάρχη και είχε πιάσει δουλειά στο εργοστάσιο του Μπαμπά, να θυμηθούμε λίγο τον Παύλο. Δίνουμε ειδικά φορολογικά κινήτρα σε νέους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν στα χρόνια της κρίσης από τη στιγμή που θα επιλέξουν να γυρίσουν στην, στην πατρίδα τους. Και έχουμε εδώ πέρα ε, παραδείγματα. Ο Παύλος ε, σπούδασε στην Αμερική, επέλεξε να γυρίσει και να δουλέψει στον τόπο του. Γιατί? Διότι βρήκε μια καλή δουλειά. Διότι βρήκε μια καλή δουλειά. Συγχαρητήρια πραγματικά, ναι, για, για, αυτά τα οποία, για αυτά τα οποία κάνεις και φαντάζομαι να σε ρωτήσω ότι είσαι ικανοποιημένο από την επιλογή σου να γυρίσεις. Έτσι, ναι. ναι, δεν, δεν μετανιούν μία μέρα. Μπράβο! Οπότε πήρα την απόφαση να γυρίσω στην Ελλάδα, να γυρίσω στα Γιάννενα και αυτή τη στιγμή εργάζομαι, κάνω δύο πράγματα και αυτή τη στιγμή εργάζομαι, κάνω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, είμαι σαν supply chain manager, συμμετέχω στο συντονισμό και στην υλοποίηση α, μεγάλων επενδύσεων που πραγματοποιεί η εταιρεία Βίκος αυτή τη στιγμή α, για την περιοχή με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικής και την εξοστρέφεια. Και ότι βρήκε μια καλή δουλειά. Εδώ είναι παλιό αυτό, το παλιό από τον Νοέμβριο. Τον συγχαίρει ο Πρωθυπουργό της χώρας επειδή ο Παύλος εντόπισε την ποιότητα ζωής 37 λεπτά τη μέρα, είπα την εβδομάδα από λάθο. τη μέρα 37 λεπτά είναι το ποσό καταπληκτικό, μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Εδώ λοιπόν το παλικάρι αυτό, ο Παύλος της οικογένειας που έχει το Ανερά Βίκος ε, άφησε την Αμερική και ήρθε εδώ γιατί βρήκε πολύ καλή δουλειά όπως του είπε, είναι ο γιο του εργοστασιάρχη. Και δουλεύεις στο εργοστάσιο του μπαμπα, όχι σαν και εσάς τους μαχλέμπουρες που δεν γίνατε εργοστασιάρχες και έχετε γίνει ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί το μυαλό του ανθρώπου, ό,τι πιο απίθανο νομίζοντας σε αυτή τη χώρα θα μπορούσε να δουλέψετε. Έχετε φύγει 400.000, οι υπόλοιποι εδώ, εργοστάσιο. Να φύγετε και από την Αμερική και από τις άλλες χώρες. Να γυρίσετε εδώ το ωραία Ελένη που είπε ο Άδωνη. Το είπε για τον Ανδρουλάκη, να ακούσουμε το απόσπασμα, γιατί υπήρξε και απάντηση από νέο Αστέρι από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Εγώ έχω μια θεωρία γι' αυτό στην πολιτική, και θέλω να την αναλύσω. Είναι καλή συνταγή στην πολιτική για λίγο. Δίνω μια συμβουλή στον κύριο Ανδρουλάκη και Είναι μια καλή συνταγή για λίγο. Την ονομάζω η συνταγή τη Ωρέα Ελένη. Ο Όμηρο στην ηλιάδα του Ομύρου, δεν έχει δεν έχει. δίποτε είδους περιγραφή Πως είναι η ωραία Ελένη Ούτε ποτέ λέει αν είναι ξανθιά Ούτε αν είναι μελαχρινή Ούτε αν είναι κοντή Ούτε αν είναι ψηλή Ούτε αν είναι αδύνατη Οιδήποτε, Ο καθένας στα χιλιάδες χρόνια που τη λιάδα Ονειρεύεται την ωραία Ελένη Όπως αυτός θέλει την ωραία Ελένη πάω το κεφάλι μου όλη μέρα πώς να ήταν η ωραία Ελένη. Ονειρεύομαι, δεν κάνω άλλη δουλειά, πώς να ήταν η ωραία Ελένη. Ευτυχώς στο Hollywood ήρθε, τα λέγαμε και πριν, τα έφερε κάπω και καταλάβαμε πως μπορεί να είναι η ωραία Ελένη. Τα λέει αυτά για τον, στη Βουλή, τα λέει αυτά για τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον οποίο δεν τον πολύ βλέπουμε. Είναι αλήθεια αυτό, οπότε μπορούμε να εικάσουμε ότι Κάπως μπορεί να είναι, δεν τον παρακολουθούμε να δούμε την εξέλιξή του, να τον δούμε να ζυμώνεται, να τσαλακώνεται τις απόψει του, τις γωνίες του, τίποτα από αυτά. Τα ακούει λοιπόν η κοινοβουλευτική εκπρόσωπο, την έχει διορίσει τώρα ο Άνδρου Πλάκη, κυρία Γιακούλη, βουλευτήνα, νομίζω από τη Λάρισα, νομίζω, και βγαίνει και απαντάει με τον τρόπο που πρέπει στον Άδωνη. Ακούσαμε για τον πρόεδρο τη παράταξη. Το κινήματό μας είναι η δική μας παράταξη και είναι ο αρχηγό της παράταξης μας. Αυτό τι να πω μετά δεν κάνουμε, τώρα πρέπει να το χωνέψετε. Αυτό είναι. Δεν είναι ωραία Ελένη. Κρατεός Νικόνας είναι μάλλον. Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Αλέ Κρατεός Νικόνας είναι μάλλον. Παρακιά, παρακιά. Κρατεός Νικόνας είναι μάλλον. Κρατέος, Νικόλας για τον Ανδρουλάκη Το λέει η Βουλευτήνα Για τον πρόεδρό της Έχουν μια τάση Και είναι ένα πολύ ωραίο αυτό αν το παρατηρεί κανείς Αν δεν το με τον Για τον τρόπο Και με πόσα ακριβώς το κάνουν Το γλύψιμο Ενώ τις παρακολουθούν ε, άνθρωποι Χιλιάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια Δεν έχουν κανέναν ενδιασμό Θα βγουν από πιο βήμα Με όποια αφορμή να γλύψουν τον αρχηγό. Δεν το κάνει μόνο εδώ η κυρία Γιακούλη, που τον λέει κρατεό Νικόλα, νομίζοντα ότι προσφέρει κάτι στον Αδρουλάκη, ενώ γελάμε με αυτό που είπε η κυρία Γιακούλη και με τον τρόπο κυρίω που το είπε και τη στιγμή που το είπε. Γιατί λέει δεν είναι ωραία Ελένη, καλά που το διευκρίνησε, γιατί βλέποντα τον Αδρουλάκη λε έτσι θα ήταν η ωραία Ελένη, και έγινε το μακελιό. Αλλά όμω όχι, είναι ο κρατεό Νικόλαο. Και θα πήγε μετά η με στα γραφεία και θα είπε Κοιτάξτε τι είπα, τον πρόεδρο, και αυτό που είπε είναι αστείο. Είναι πολύ αστείο γιατί η εικόνα του Ανδρουλάκη και δίπλα οι λέξεις-φράσεις κρατεός Νικόλαος γέλιο προκαλούν και τίποτε άλλο. Ευτυχώς όμως που υπάρχει λύση και αυτή είναι η ελληνική λύση. Και επειδή εμείς μιλάμε μόνο πολιτικά... Ή ξέρετε ποια είναι η λύση, η απολυταρχία, η βαρβαρότητα. Δεν θα υπάρχει άνθρωπο, δεν θα υπάρχει κοινωνία, δεν θα υπάρχει αρετή, δεν θα υπάρχει πολιτισμό και ελευθερία. Δεν θα υπάρχει τίποτα από την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό είναι η ελληνική λύση εδώ. Υπάρχει τίποτα από την ανθρώπινη φύση. Oh! Γι' αυτό είναι η ελληνική λύση εδώ. Φύση λύση κάνει και ομοιοκαταληξία. Αυτό που λέει το oh, oh, έτσι με πολύ ωραίο τρόπο πια και με γλυκό τρόπο, γιατί έχουμε και το άλλο που φωνάζει όταν βλέπει το Σαμάρα, εδώ είναι πιο χαμηλών τόνων. Όπω είναι άλλο το Άδωνο Γεωργιάδης μα λέει και περιγράφει τι ακριβώ θα συμβεί στι ζωέ μα. Όλα αυτά που ψηφίζουμε εδώ, όλα αυτά ένα προς ένα. Αλλάζουν τις ζωές των συμπολιτών μας Καταπληκτικό Κάνουν τις ζωές των συμπολιτών μας καλύτερες Καλύτερες Καλύτερες Τους αυξάνουν το εισόδημα και τους δημιουργούν ευκαιρίες Αυτό ακριβώς συμβαίνει Δεν το έχετε καταλάβει όπως συμβαίνει με όλα αυτά που λένε αυτή κάθε μέρα Αλλά γίνεται Αλλάζουν οι ζωέ μα προ το καλύτερο. Του τραμπούληξε το ρο. Έπαθε Τσίπρα εκεί, γιατί και ο Τσίπρα το ρο. Εδώ το λέει κανονικά όταν πήγαινε στην Αμερική επίσκεψη στην Αγγλία το ρο. Επειδή μιλούσε Αγγλικά πέντε μέρε, όπω μιλούσε Αγγλικά, αλλάζε το ρο. Εδώ λοιπόν το έπαθε στη Βουλή. Και κυρίω να κρατήσουμε το σημαντικό ότι έχουμε ευκαιρίε, ευκαιρία για τι ζωέ μα. Του αυξάνουν το εισόδημα και του δημιουργούν ευκαιρίε. Να η ευκαιρία. Το νέα ευκαιρία περιμένει του νέου ανθρώπου που αναζητάνε την ευκαιρία για να ξεκινήσουν τη δημιουργία του ή μια καινούρια αρχή στο τραγούδι σε κάθε μορφή του. Να δει που κάποτε θα μα πούνε και. Να δει που καπότε θα μα πούνε και. χαζούς. Στο θέατρο, στι ποικιλίε. Κυμισμένε κρέπε, καλοκαιρινέ πασχαλίψει, λαχανικά μπλουμ, καβουρομανιτάρια, παντεσπάνι, τούρτα κατζόκλο, τούρτα δεινόσαυρο. Στον κινηματογράφο, στη φωτογραφία, στο βίντεο. Για να πάμε να δούμε το βίντεο! Και φυσικά στο στίχο. Στο στίχο και στην πίεση που προσφέρονται για μελοποίηση. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα σπουδάω, μου, του δω τα πράγματα. Σε λίγε μέρε τον Άη Ευκαιρία. Περιμένουμε τις συμμετοχή σα. Εγώ θα είμαι εκεί. Μην ξεχάσετε μαζί με τη συμμετοχή σα να μα αφήσετε και το τηλέφωνό σα για να έρθουμε σε άμεση επικοινωνία μαζί σα. Έτσι 984 55! Σα περιμένουμε. Η πιο σίγουρη ευκαιρία και η μόνη που θα έρθει από αυτέ που έταξε λίγο πριν ο Υπουργό των Αδιευκρίνητων Ποσών, ο κύριο Σταϊκούρα. Και αυτό μίλησε για αδιευκρίνηστα ελλείμματα και χρέη, αλλά όμω μίλησε για ελλείμματα και για χρέη. Ερχόμαστε και παίρνουμε συμπληρωματικά βραχυπρόθεσμα μέτρα. Θα πάρουμε και άλλα. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε. Αλλά λεπτόβεντα δεν υπάρχουν. Γιατί θα το επαναλάβω και πάλι με τον πλέον επίσημο Η χώρα το 2021. Γιατί ο εφό στηρίξαμε την κοινωνία, είχε από τα μεγαλύτερα ελλείμματα στη χώρα. Και εσεί μα λέτε να το διευθύνουμε. Έχουμε υψηλό χρέο. Το υψηλότερο στην Ευρώπη. Επί δεκαετίε. Κύριε Πρωθυπουργό, είναι η Ελένη. Να γίνει ένα πόλεμο. Για να πάρουμε την ωραία, ωραία, ωραία Ελένη, τροϊκό θα είναι ή όποιο άλλο, να γίνει κάτι γιατί δεν πρέπει να την χάσουμε και να την προστατεύσουμε, να μα την κλέψουν. Την ωραία Ελένη και έχουμε, αλλά μετά δεν είμαστε για τέτοια. Τώρα που ο πλανήτη είναι στα χειρότερα του και πάει προ πόλεμο, δεν είναι να μπλέκουμε κι εμεί τώρα για όλα αυτά, που είμαστε ένα φιλοσοφικό θέμα που πηγαίνουμε, το θέτουμε κατά καιρού όλου του εαυτού μα, οι περισσότεροι μάλλον, χωρί να υπάρχει απάντηση. Τίθεται το ερώτημα, αλλά απάντηση δεν, δεν υπάρχει ποτέ όσα χρόνια και να ζει κάποιος. Εδώ θα ακούσουμε τώρα μια απάντηση. Εργαστήκαμε σκληρά για να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα. Πού είμαστε? Είμαστε πραγματικά ένα βήμα πριν από το τέλος μιας μεγάλης Οδύσσιας. Της πολιτικής γυβερνήσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη και το κάναμε να συμβεί. Εργαστήκαμε σκληρά Για να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα. Πού είμαστε στο Κιλκί, Πού είμαστε στο Λεονίδιο, <μτισ> Πού είμαστε στα Τσακίδια, Παρατζά, Παρατζά, Ασταπλάκια. Είμαστε πραγματικά ένα βήμα πριν από το τέλος μιας μεγάλης Οδύσσιας. Της πολιτικής κυβερνήσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη. Really oh! Εκεί είμαστε. Μπορούμε να τοποθετηθούμε. Εκεί είναι και αυτός το 2011. 10 80, -80, 80 Σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά Να δείτε αν είσαστε στο ίδιο μήκος κύματος Στον ίδιο πλανήτη, στο Κιλκή, Στα Τσακίδια Ή στο τέλος της κυβέρνησης Μητσοτάκη Που λέει ο Άδωνης, δεν τα λέμε εμείς ε, Πριν πάμε να ακούσουμε το λαό Να πούμε άλλη μια καλημέρα Θα την πούμε έτσι λίγο πιο σε, σε μεγαλύτερη έκταση Για να το ευχαριστηθούμε Καλημέρα, καλημέρα Καλημέρα σας παιδιά τραλαλά. Χα***μένη Λαλαλαλαλα ΩΑΑΙΣ Προσοχή Τα δεξιά Τα χερά και αριστερά Αριστερά λοιπόν τα μωρά Δεξιά δε τα συνετά Τα χεράκια δεξιά Μπατάρουμε προς τα δεξιά Τα χεράκια αριστερά Ο αριστεράς μου τι είναι στα Ο Οδυσίωνος Ο Γρουσούζης Το παιχνίδι πως μ' αρέσει Ορίτσα κοπανάτε την μη βγάλω έξω την παλατέζα Τα χεράκια μου Τα οπίστια τρα λαλα, τρα tralala pole kala pole kala pole kala pole kala pole kala pole kala pole kala pole kala pole αριστερά pole kala pole kala pole kala pole Πάνω το κεφάλι pole εσένα σου kala το πρωί pole το κεφάλι kala pole kala pole το βράδυ τι να κάνω pole το πρωί Δεν δουλεύεις μωρί. δεν ξέρεις τι σου κάνω Τα χεράκια τώρα βάζω Το φερμοάρ; Ποιο φερμουάρ, δεν φοράς πεντελόνι! Γι' αυτό δεν βρίσκω το φερμοάρ. Το κάτω κεφάλι μου σκεπάζω Να φοράς τσίγκινο σοβρακάκι Τραλαλα Και να φοράς τσίγκινο, εννοούσα κράνος Τραλαλα, πολύ καλά Καταπληκτικό Τελείωσε το πουλάκι Και στεναχωρέθηκα που τελείωσε Τόσο μάρεσε Ήταν τσόντα όλο αυτό νομίζω. 2 11, ξανά, 10-80-8-80. Το τηλέφωνο σας περιμένει. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Ο Radio-παπάκι-παραπολιτικά.gr ο Το mail του σταθμού το πρέπει να πάμε την καλημέρα όμως. Καλή καλημέρα, καλό μεσημέρι λέγεται με αυτόν τον τρόπο. Γρήγορα γρήγορα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού και αμέσως μετά διαφημίσεις. Εμεί τι λαθο κάνουμε, ρε Πούτι μου, και αυτό ο λογαριασμό μα δεν έχει ούτε ένα διευκρίνιστο ποσό. Τι λαθο κάνουμε, πες δεν μπορεί, κάτι. Τα διευκρινίζεται, αυτό κάνετε, τα διευκρινίζετε Α, ναι. Είστε πολύ συγκεκριμένοι, είναι και θέμα ζωδίου καμιά φορά, ε. Είναι ζώδια που είναι λίγο πιο έτσι αδιευκρίνιστα. Ναι, είναι μερικά ζώδια. Ποια είναι αυτά. Τα ζώδια δεν τα ξέρω, του άδωνη, ποιο είναι. Ναι. Τι είναι ο άδωνη, ξέρω μάλλον το ίδιο ζώδιο. Τι είναι ο άδωνη, μην το ρωτά. Τι είναι ο άδωνη. Είναι ένα παχετό. Μια κατηγορία μόνο του. Πολύ απάντηση, πολύ συγκεκριμένη, προσδιορισμένη, την ξέρουμε. Με. Δεν είναι απροσδιορίστη. Ξέρουμε όλοι τι είναι ο, ο Άδω, το όλη το ξέρουμε. Αλλά το... είναι αυτό που δεν χρειάζεται να το λε. Δηλαδή, <συσκ> πώ ήταν το μυτσοτάκι, γαμμύεσαι τη μόδα και σιγά σιγά φθήνει. Ναι. Και όλοι ξέρουμε, αν πει Μητσοτάκι ξέρει εσύ, ξέρουμε. Ναι. Έτσι και ο άδονη. Ναι. Στην ερώτηση, τι είναι ο άδονη, ξέρουμε όλη την απάντηση χωρί να έχει υποθεί ποτέ. Εσυνέπειε του αδονισμού τη προκεχωρημένη ηλικία. Αυτοί βαλένε τα χεράκια τους και βγάλανε τα ματάκια τους Αν δεν είχε κάνει όλο αυτό το σοου στη Βουλή ο, Όπως τον λένε ο Αθανασίου Χαμπάρι δεν θα παίρναμε Αλλά θύμωσε όπω το λένε ο, ο, ο Πολάκης Και του τα έκανε που τ*** να όλα Και τώρα δεν δε, τρέχουν και δεν το μαζεύουν ε, Ήθελα να πω ότι μιλάνε όλοι για τον Πολάκη ε, Χωρίς τον Πολάκη Γιατί δεν τον καλούν ρε σε μια εκπομπή Τον Πολάκη τι φοβούνται Μην ρίξουν τα επίπεδα της εκπομπή, Ή μη ρίξει ο κολλάκι καμιά ρουκέτα και δεν τη μαζεύουν μετά. Α, δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι στι ατζέντε το του. Μπορεί να μην έχουν το τηλεφωνό του, ξέρω εγώ. Α, Άλλε να μην έχουν το τηλεφωνό του. Μπορεί Λου. να μην το έχουν. Σηκώνει αυτό τηλέφωνο να επικοινωνήσει με τον Πολάκι, όχι. Όμνη Τροπ Όρτα Φλουφ Λουά. Εγώ δεν το σηκώνω, δεν έχω δε, τηλέφωνο του Πολάκι. Ε, ε, ε, λέω ρε παιδί μου, σου φαίνεται <σχ> ασυενόητο φαίνεται. Α, αυτοί που έχουν εκεί πέρα τα άδωνα. Ενώ έχουν... με τον Άδωνη μια χαρά συνεννοούνται. Έχει λέει εμβάσματα και από το Sky ο Άδωνη. Έχει πάρει και αδιευκρικρίνητα και από το Sky.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 Με έχει καψουρέψει, βλέπει το τηλέφωνο και δεν μου το σηκώνει, έτσι. Έτσι ήσατε. Ναι, εγώ δεν σου σηκώνω, ενώ πριν σηκωνόταν. Λοιπόν, τσίκινο σοβρακάκι και μιλάω πολύ σοβαρά. Όταν πάω να πληρώσω ΔΕΗ, φυσικό αέριο, σούπερ μάρκετ, τώρα τα τέλη κυκλοφορία, γάμια τσέτα. Εκεί να δει τι τσίκινο σοβρακάκι φοράω εγώ. Και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά, Άδων. Αυτή είναι η ωραία Ελλάδα που θέλουμε. Με τσίκινα σοβρακάκια. Έχω μια άλλη απορία. Αυτό ο ανδρουλάκι. Νικολάκι μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Που τον ανεβάζω στι δημοσκοπήσει. Είτε είναι φτιαχτέ, είτε είναι άφτιαχτε. Δεν ξέρω τι Άντε καλέ, είναι δυνατόν πιστεύω. οι δημοσκοπήσει να είναι φτιαχτέ. Τι είναι αυτά που λέτε. Τι είναι αυτό εδώ πέρα. είναι, είναι δυνατόν τώρα, σε λίγο θα πείτε ότι και οι πίτε του ΚΑΙ στι δημοσκοπήσει είναι ό,τι να είναι. Ε, τι είναι, τι ε, είναι. Τελειά, Εντάξει, Οι Ιβρι δεν είναι άποψη, και αυτό είναι Ιβρι. Οι Ιβρι δεν είναι άποψη. Είναι απαράδεκτο. Καθόλου Ιβρι δεν είναι, Αλήθειες. Εντάξει, εντάξει, εντάξει, ναι. Τι Ούτε η αλήθεια τώρα. είναι άποψη. Εντάξει, μπορεί, έτσι είναι δική σου άποψη αυτή. Η αλήθεια εντάξει. είναι κακιά συνήθεια. Από 4,4 που ήταν το Δεκέμβριο Έχουμε θέματα Σαν χώρα και σαν τόπος Ευτυχώς Τελείωσε η πανδημία Τελείωσε Βγάλτε μάσκες Φύγετε Βγείτε έξω Μην παίρνετε μέτρα Πετάξτε τα αντισπιτικά Τόσα αντισπιτικά που έχουμε πάρει Τι θα τα κάνουμε τώρα που τελείωσε η πανδημία Μπουκάλια, μαντιλάκια Χαμό. Και γιατί τελείωσε, το είχε επιβεβαιωθεί. Ο Άδωνης, 3 Ιανουαρίου είχε εδώ συνέντευξη στον Γιώργο Παπαδάκη και λέει: Σε ένα μήνα τελειώνει η πανδημία. Δηλαδή, 3 είχαμε χτε, άρα σήμερα είναι η πρώτη μέρα καθαρή, χωρί πανδημία. Βγαίνει σήμερα το πρωί και ο Θάνο Πλεύρη και ανακοινώνει το εξή. Από Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου, η είσοδο στη χώρα για όσου έχουν ενεργό ευρωπαϊκό πιστοποιητικό θα γίνεται χωρί υποχρεωτικό τεστ. ε, ε τελείωσε στα ξαφνικά όπως μπαίνει η άνοιξη τελείωσε θα είναι πλεύρη αστείο πέμπτης τελείωσε η πανδημία από Δευτέρα όσοι έρχονται απέξω δεν θα κάνουν κανένα τεστ ένα ένα τα βήματα την ξεδοντιάζουμε τελειώνουμε με την πανδημία αυτά είναι τα ευχάριστα νέα γι' αυτό το μεταδώσαμε ο κύριος Κυλακάκη εδώ είχε βγει προχτές και είχε πει ότι δεν μειώνουν τον φόρο στα καύσιμα άρα και την τιμή των καυσίμων. Γιατί αυτό θα αφορούσε τους φτωχού, οι φτωχοί δεν έχουν αυτοκίνητα σε αυτόν τον τόπο, άρα δεν θέλει να κάνει κάτι που θα αφορούσε τους πλούσιους. Ναι, το είπε, το έχουμε ακούσει δύο φορές. Βγαίνει σήμερα το πρωί, νομίζω στο όπεν, και προσπαθεί να διορθώσει αυτή την κοτσάνα μεγατόνων που είπε προχθές εδώ από αυτό το μικρόφωνο και λέει το εξή. 30% των νοικοκυριών μας που δεν έχουν αυτοκίνηση. Είναι δηλαδή περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι. Από αυτό το 30% των νοικοκυριών, το 70-80% από αυτούς, ζουν με λιγότερο από τον κατώτερο μισθό. Αυτός ο κόσμος είναι πάνω από 2-2,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Αν είχαμε ευκαιρία να κόψουμε το φόρο των καμπισκόνων, μακάρι. Αλλά ένα μέτρο που το παίρνουμε σε περίοδο ανάγκης δεν μπορεί να αγνοεί 2-2,5 εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη και να πηγαίνει και να δίνει χρήματα ας πούμε στα 500.000 αυτοκίνητα ανθρώπων που έχουν 3 αυτοκίνητα και πάνω. Άρα για να μην ωφεληθούν αυτοί που το έχουν δύο ή τρία αυτοκίνητα δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί, πάνω, πάνω, πάνω, αυτοί, αυτοί πάνω. που έχουν τρία αυτοκίνητα και πάνω κύριε Υπουργέ, 100. πόσες οι είναι, είναι αυτές. Το... Το 150.000, αλλά Μάλιστα. δεν είναι. 150 ναι. Ε, ναι, 150 το 150.000. Ναι, 150.000. Το έκανε καλύτερο. Δηλαδή, τώρα ο, ο κ. Κυλακάκη με αυτό που είπε κάνει υπολογισμού, δηλαδή σκέφτηκε αυτό και το επιτελείο του να κάτσουν κάτω να μετρήσουν πόσοι δεν έχουν αυτοκίνητο, πόσοι έχουν δύο αυτοκίνητα και πόσοι έχουν τρία αυτοκίνητα. Ξέρω εγώ οι οικογένειε που έχουν δύο αυτοκίνητα, μη σα πω και τρία, που είναι κάτι σαράβαλα, που δεν που ψέρνονται κανονικά. Υπάρχουν βεβαίω και οικογένειε σε αυτόν τον τόπο, έχουν Ferrari, αυτέ είναι πολύ λίγε. Αλλά υπάρχει κόσμο που το αυτοκίνητο, επειδή δεν υπάρχουν μέσα μεταφορά, το έχει ω λύση ανάγκη. Και βρίσκουν ένα μεταχειρισμένο 2-3 χιλιάδων ευρώ, τεσσάρων, το παίρνουν στο γιο στην κόρη, έχει και ο μπαμπά ένα 20 αιτίας. Αυτοί τι θεωρούνται πλούσιοι, σε ποια κατηγορία μπαίνουνε, Γιατί οι δύο έχουν δύο αυτοκίνητα είναι 500.000, δεν ξέρω και πώ θα υπολογίσανε. Τι λογική προσπαθούμε τώρα και εμείς εδώ με λογική να απαντήσουμε σε αυτό που έθεσε ο Σκυλακάκης Κοτσάνα νούμερο 2 απαντώντας την Κοτσάνα νούμερο 1. ο σκόπος, πάμε να ακούσουμε τον λαό. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ε, μπορώ να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο. Είμαι υπεύθυνος εγώ. Ε, πώς λέγεστε, εγώ λέγομαι με ΒΑΡΤΙΣ. Εγώ Τζουζέπε. Τζουζέπε. Ναι, βέρτη. Ναι, Έστω το μου ξανά ότι μ' αγαπάς Αγκαλιά στα αστέρια να με πας Μισό λεπτό, τώρα η Τίμπορα έχω κάνει κάποιο λάθος στο τηλέφωνο τι λάθος, τι θέλατε Ζε, Τζουζέπε β***ς λέγεστε κι εσείς Βέρτις, βέρτις Αν είσαι ένα που φως θα φέρει στην άδεια μου ζωή Α, βέρτις Ναι. Τι νόμιζα ότι με τον Τζουζέπε τον Ιταλό, τον μουσικό συνθέτη. Ό oh, συνωνυμία είναι, συνωνυμία, όχι εγώ είμαι αλλού. <Κι> Μήπως είστε τώρα που παίζει στο σταθμό. Στο ίτονι είμαι εγώ, στο Ήτον, Τζουζέπε Βέρτις. Ξεκινάμε τώρα πάλι. <Κι> <Τε> σβήσεις, ποτέ να μ Μήπως είσαστε που κάνει την εκπομπή τώρα που λέει τα αστεία ο φίλος μας. Ε, ο... όχι τώρα κι αστεία. Αυτά κρυάδες είναι. Τι είναι κρυάδες. Ε, δεν είναι αστεία, αστεία, είναι αυτά. Τώρα, γιατί εγώ, γιατί σα παίρνω. Γιατί με παίρνετε. Ένας σοβαρός που άκουγα το μεσημέρι που ήταν ο Μπογδάνος. Όπα! wow. Κρίμα, ναι. Δεν Τον κόψανε, ναι. Τον φάγανε τα συμφέροντα, μάλλον. εγώ. Είμαι 73 χρονών. Ε. Θα έβαζα το ήθο σου. Α, ωραία για αντίληψη για 73 χρονών. Το ότι ήταν χριστιανό. Yes, Βασικό. Ε, εντάξει. Πολλά στοιχεία τέλο πάντων και ήθελα να σα μεταφέρω αυτό το, το θέμα. Ε, εντάξει. Δεν έχω κι εγώ να σα απαντήσω κάτι. Είναι κρίμα. Ε, ε, ε, δε, είναι δε, απώλεια δε, και για δε, το σταθμό δε, ήδη. Δε, ήδη δε, το, δε, το δε, μετράμε δε, σαν δε, απώλεια δε, μεγάλη. Το πιστεύετε κι εσεί αυτό. Ναι. Αλλά δεν γινόταν να γίνει κάτι άλλο. Είχαμε φτάσει στο μη περαιτέρω. Ενοχλούσε. Κιρόσε πολύ αυτά που έλεγε Πέντε σταθμή, αυτοκίνητο, σταθερό παντού, δεν έχω αλλάξει ποτέ. Όλοι άκουσα τον αντικαταστάτη του, λέω όχι ρε, παιδιά, ε, όχι ρε, παιδιά, θα αλλάξω σταθμούς τώρα τελείως. Δηλαδή εσείς πριν τον πογδάνο, τι κάνατε. Ακουγα, τα κορίτσια αυτά τα τρελά εκπομπέ Αλλά όταν ήρθε ο Μπογδάνος, για ήταν μια όαση Ήταν μια λύση γιατί μάθε. Ένα, άκουγα, πίστευα, πιστεύω και εγώ. Φίλο του Χριστόδουλου, πρώτα απ' όλα, α πούμε, με το που μπήκε. Κιάνει ο Χριστόδουλου, μάζει... μακαριστού. Ναι. Α, ε, α με, έχει φίλου ακόμα. Ναι. Με το που, με το που ξεκίνησε την επομπή, βάζει απόσπασμα του Γεωργιάδη του Άδων. Είναι υπουργό τώρα. Τέλο, μα κέρδισε. Το έλεγε και έβριζε, ξέρω ότι καλά έκανε. Τώρα πότε θα σταθεροποιηθούμε, πότε θα γίνουμε άνθρωποι τελικά. Δεν ξέρω, κι εγώ έφυγε από ο Μπογδάνο και τώρα μου φαίνεται ότι απομακρύνεται το πλάνο. Έτσι βλέπετε. Ναι, ναι. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ κύριε. Βέρντις είπατε. Ναι, Τζουζέπε. Ευχαριστώ πολύ. Ο χαρακτήρας, ο Τζουζέπε Βέρτις Είναι Έλληνας, κανονικά Και συνομίλησε με τον φίλο εδώ Ακροατή, ο οποίος Εξέφρασε το σπαραγμό του Για τον Μπογδάνο, κάπως έτσι Την αποχώρησε τον Μπογδάνο από εδώ Κάπως έτσι σας αποχαιρετούμε σήμερα Με αυτό το σπαραγμό, να ακούσουμε Μάνου Λαώστορο Με τις του, μας ανεβάσει λίγο Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα, γεια σας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 Ο Παύλος Οπολάκης. ο Πολάκης Ξουπουταλιανός δεν είναι μου πουρος. Εγώ ό,τι έχω να πω το λέω στο φως τη μέρα. Μα το Ικαστροάμα θες και καταπίνει όρος. Θυμάμαι το σχήμα τη Πέτρας που έπιασα ροφός στην Κάρπαδο το 1992. Έχει τα πράτσα του Ηρακρή και τράνο μουστάκι Όλοι σας και μόνος μου, σας έχω! Φοράει σκαρτίνι γυριστό και χρυσοβρακάκι Σοβρακάκι! Και χρυσοβρακάκι Εδώ είμαι, χίλιον καλός να ορίσετε, ουλικάλοι λεβέντες Με να σοβρακάκια! Και Έχουμε παίξει και αρκετό ξύλιο εδώ στην πόρτα. Με τσίκινα σοβρακάκια. Πειδή εγώ δεν αφήνω να πέσει τσίκινο σοβρακάκι. Κάτω. Επίση μια παραγγελία. Βλέπω ήδη βάζετε την κυρία αυτή με το Ε και το ΚΚΕ. Για μένα ένα είναι το κόμμα. Ένα και μοναδικό. Φελόπουλο. Τι. Θέλω να βάλει την κυρία με το καταρχήν Παπαρατσέγκο που θα στο έχουν ζητήσει πολύ. Μίξ Παπαρατσέγκο. Χαλφατζή. Μη μου γράμματε την κουβέντα. Το κυρία» που λέει Ε και το Φέρμα που λέει σα. Και καλά. Αυτό ο ξένο ιστορικό ο Ιστριοδίφη. Τον ξεχνάω ο παπα, παπα... Τι. Παπαρά. Ти Папараченко Ти Ты сьогодні ж от гамастиซิ зійдиซิ Папараченко капус эти Апана Папараченко Опана й куталя но щиконь диоканоня Папараченко Την Παρασκευή, ξέρει εσύ είσαι μανούρα αυτά. Κάνε μια μίξη, βαρβάτη Ο Άντωνη να πουλάει τσίκινα σοβρακάκια. Τα λιγουρεύεστε, κανόνισε το εσύ, ξέρει. Πρώτη προσφορά τη σημερινή ημέρα, η μεγάλη προσφορά αυτή τη εβδομάδα. Τσίκινο σοβρακάκι. Το οποίο το θεωρώ καταπληκτικό, δηλαδή με με έχει βολέψει πάρα πολύ. Τι λέτε, πωλείται κανονικά 179 ευρώ. Άντε, ερχόμαστε για άλλη μια εκπομπή και σα λέμε αυτό το τσίκινο σοβρακάκι με αυτό το καταπληκτικό προϊόν. Που εγώ σα λέω, εγώ το φοράω γιατί μ' αρέσει και με κάνει να αισθάνομαι ωραία, θα το πάρετε 60 ευρώ λιγότερα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Λιγουρέμαστε! Τσίκινα σοβρακάκια! Τα λιγουρέμαστε! Χωχώχ. Προλάβετε κατσλάκια να το αριστούργημα! Τσίκινο σοβρακάκι! Μόνο για 2-3 λεπτά ακόμα! Τα λιγουρέμαστε! Μη, μη φωνάζετε, μη φωνάζετε. Να φορά τσίκινο σοβρακάκι. Το οποίο το θεωρώ καταπληκτικό, δηλαδή με έχει βολέψει πάρα πολύ. Μαύλα καπέλα στη σειρά, πίσσα από τη μάτρα Τρέμουνε μόνο που θόρουν, τέτοιο θηρίο άντρα Τα λιγουράμαστε!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 όσο σε κεντρικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο εξοπλισμών. <Το> Επίσης, έχουμε διασφαλίσει διασφαλής δυνατότητα να συνδέεται κανείς ακόμα και με... Το Καϊρό... Σε σύνδεσα με... Ε, σε συνδέω με... Κα... Να συνδέεται κανείς ακόμα και με σταθερό... Το φεγγάρι... Γεια σου. Κυριάκος Μισοτάκης. Θα φύγω με τους φίλους μου για Ακόμα και αν για κάποιο λόγο όλες οι άλλες λύσεις δεν επαρκούν. 38 Μητσοτάκης. Ο κ. τι κάνει. Α, την Καλά. Καλά. Βάλε την Παρασκευή κάτι για να το θυμηθούμε. που πήγαν οι γυναίκε να το βιάσουν, κάτι τέτοια που έλεγε το Τι έπαθε, δεν το ξέρει, τι έπαθε. Τι έπαθε. Πήγε με τη Ρωσίδα. Πήγανε εγώ να με βιάσουν δύο γυναίκε. Τι κακό σου είχε και η Βασιλίδα. Πήγαινα να βράδυ στο σπίτι τη Άγια Δεν είπαμε και χρόνια πολλά χρυσό. Δεν τα είπαμε. Αληθώ, αληθώ έμαθα. Ναι, ναι, ναι. Yeah. ναι. Και ε, Πήγαινα στο σπίτι. Αφήνω την οικοκυρά μου να το πούμε στο σπίτι. Και πάω να μπαρκάρω ζούρκα να με ανοίξουν τι πόρτε δύο μαύρε μου. Αμά τη σούλα χαι. Πέσα να πάνω να με βιάσουν. Ε, παιδι μου, ρε καλά. Πώ τα συμβιάζανε. Ε, πήγαν να μπουν μέσα στο μάξι. Μέσα σου. Α. Η μία μπήκε με το σανό. Χριστιανή, μου, παιδάκι μου κουλή. Είχε μεγάλα βυθιά. Πιό. Φυριά, μεγάλα. Δεν ακουμπά, μην μα. Έλλα να κουμπάσουν και για μέρε, σαν είδε. Αν είδε μετά εξομολόγηση, κανονικά. Πελάκι μου καλώ, λέω, έβγασε να παρακαλώσει λέω, έχω οικογένεια, έχω αυτά. Έλα τώρα. Σε παρακαλώ. Ε, γιούρια, πήγαν να με βιάσουν δύο, ανι μπορείτε το αμάξι, δε, δε, δεν έχει δόνει. Μα δεν μπορούσε να τον αποφύγει, δεν κοίταξε να το κολλάψει. Είναι <σίνε> απλό. كان... βιασμό. Όχι, ρε. Εγώ πήγαμε να με πιάσει η Πού έχουν φτάσει πια, που έχουν φτάσει. Πήγα να να μας πά, βλέπουν πά, σαν πά, ένα πά. κομμάτι κρέα. Δεν. δεν πήγα, ήταν βράδυ, ρε. Δέκα η ώρα μετά την εκκλησία που ήταν ρονονιχτή. Που πάω να πούμε. Τώρα μεταξύ μα, Βασίλη. Μήπω δεν σου σηκώνετε και γι' αυτό του έδιωξε. Τι να με. Α, τώρα το χαλάσει. Μήπω είχαμε θεματάκι απόδοση. Όχι, όχι. Για, αυτή μου είπε, θα οδηγήσει, μου λέει και θα. Καταλαβαίνει τώρα να πούμε. Πώ δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρω εγώ δεν έχω οδηγήσει. Όχι δεν θα οδηγήσει, θα μάξι μου λέει και εγώ θα σου κάνω την πράξη μου λέει, καταλαβαίνει με το στόμα να πω. Και δούμε την κατάλαβα την πράξη με το στόμα, μη λε και σοκάρο με τέτοια είναι και μετά τι μεγάλε μέρε, τι άγγελεσαι. Τι ψάχε μέρε ήταν αλλά. άλλα. Και τώρα δεν μετά τα μέρε καλά. Έξα, του φέβαισε παρακαλώ του λέω κολασμένη. Συλλοφέ από εδώ πέρα, ξέρω που θα κάνει εγώ αυτή τη δουλειά, συλλογώ αυτή την ελληνικά, πετρέπεται. Μη και μου λε, πα... κατάλαβα, δε σου σηκώνε. Πέσω, καθαρά, Αντρίκια. Μη μου λεπλά που Και με ένα σύντρι κουβέντα. Ο παναγικό κουταλιανό και με φίδια τα μπάνι. Πήγανε εγώ να με βιάσουν, δύο γυναίκε. Έχει το κόσμο σπίτι του, τον ουρανό τα μπάνι.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 Όχι! <laughs> Με μαντινάδα. <laughs> ε, βλέπετε, την Κρήτη, λοιπόν, και η κατάσταση. Πάνω. Από την Κρήτη είστε. Όχι, Όχι αλλά τη μαντινάδα, νομίζω... Ε, είναι λίγο της μόδας, τώρα τελευταία. Ρε, δεν τρέπεσε, λέω εγώ! Δεν τρέπεσε! Ο όμορφα είναι έξοδο. Ρίχνει πολύ χιονάκι. Άντομος να φεύγουμε... <laughs> Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί. Vilutu eci to seota mikra geludia, ja karitu teri jaksa ne krianta vijo tragudia. Krianta Πάλε, θέλω Παρασκευή να βάζει φουρτιώτη, να παίζει φουρτιώτη, σπάνια όλα τα σκατά κτλ. Και, και να βάζει μετά άδον, να βάζει αυτό το ξεχάσαμε. Τον κάνει δηλώσει στη Βουλή. Είναι σε Παρακαλώ, ξαναπάρτε με στη Νέα Δημοκρατία. Έχω ψήφου εύχομαι να ωφελήσω την Νέα Δημοκρατία. Εύχομαι το μήνυμα να φτάσει δυνατό και καθαρό από έναν άνθρωπο που μεγάλωσε και ανδρώθηκε μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Και σήμερα πιστέψτε με, εκπροσωπεί και πολλέ χιλιάδε Γελάω. <τέλος>, Τέλος πάντων, και βάλε μισοτάχη και τέτοια. Φτιάξτε μία, εσύ ξέρεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πραγματικά είμαστε περήφανοι και πρέπει να είμαστε περήφανοι σαν Έλληνε για τον ε, Πρωθυπουργό. τη στιγλικό που είμαι. Yes, please go on. Πραγματικά we're αυτός we're... ο άνθρωπος είναι άξιος ο Πρωθυπουργό. <φυρίζει> και είδατε ότι ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση. <φυρίζει> τακ, τακ, τακ, τακ, Πάμε να δούμε ποιο έρχεται κοντά μα τώρα. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα ρεπορτάζ για τον Υπουργό Επικρατείας τον κύριο Γιώργο Γέρα Πετρίτη που κατέκτησε κυρίε και κύριοι την κορυφή της πολιτικής γιατί υπάρχουν σπουδαίοι άνθρωποι που κάνουν ένα σπουδαίο έργο <Ρυκλαιο> Η μισή <νησή ΣΣΣΣΣΣΣΣΣ> μας κουβέντα <ΣΣΣΣ> είναι <ΣΣΣ> το τσίκινο <ΣΣΣΣ> βρακάκι <ΣΣΣ> του <ΣΣΣ> πολλάκι και άλλη μισή ο Εγώ είμαι με τη Πραγματικά αυτός ο άνθρωπος είναι άξιος ο Τυχαίο δεν νομίζω.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 Τα αυτοκίνητα γεμάτα έφυγαν. Τι ωραία που είναι η αγάπη μου, με το καθημερινό τη φόρεμα, και να χτενάχει τα μαλλιά. Ήρθε κάποιο που ήταν παλιότερα εκεί πέρα. Λέει, θα δείτε μια φλόγα μεγάλη και θα μυρίσετε κρέα. Σημαίνει η γονίσα στα παιδιά σα. Κανεί δεν ήξερε πω είναι το ωραία. Κανεί δεν ήξερε πω είναι το ωραία. Γιατί θέαμε, γιατί, τι κάναμε. Ένα Θεό είναι για όλου. Я тімас по намстасто полі. Гобелесту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 Μια αρχαιά μυρωδιά θα μα μεταφέρει. Το να μου βάλει στην τηλεκπαίδευση θα φυδάσκει ο Διεθνού Φήμη, Παγκοσμίου Φήμη, Ρώσο Διανοητή Παπαρατσέγκο, ο Δόκτωρ Καπαάβλα, ο Δόκτωρ Τιούτσα, όλοι αυτοί με βάλει διανοητέ. Με τηλεκπαίδευση. Αυτά βάλτε εκεί πέρα Εκεί με κάτι εκ, ε, βατοπεδίου που έκανε εκεί. Κάτι δικά σου βίντεο πιο παλιά, είναι καινούργια, δε. Mm. Αγορά του Αλχαλήλ Αλκίνο Ιωαννίδη. Σε χαιρετώ από Κάιρο. Οδηγίε για Έχουν φύγει. Υποχρεωτική λοιπόν τη εκπαίδευση Στην τηλεεκπαίδευση θα διδάσκουν. Αυτός ο το τον λένε. Π. Ούτσας Αυτός ο ξένος ιστορικός. Προφέσορ Κάπα Άβλας. παπα παπα πα πα Τέσσερις εδώ θα δώσω. Θα πληρώσω όσο όσο. Βατοπέδι Να μου κάνουν μια μελανή. Κεραμαίος τρέμε. Στην άγορα του Αλχαλίλη Θα πουλάν τα δυο ζουχίλοι Δυο περιουσίες και άλλη μια Τέσσερις έχω Θα δώσω Θα πληρώσω όσο όσο Να μου κάνουν μία μελανιά Να μου κάνουν μία μελανιά <σκύρωνα>